Για με την τελευταία και πιο ευαίσθητη φάση του πολέμου με τον κορονοϊό. Ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη κούραση. Αλλά υπάρχουν δίπλα μα και νέοι σύμμαχοι. Οι εμβολιασμοί, τα self-test αλλά και ο καλύτερο καιρό μα κάνουν αισιόδοξου ότι η πρωτοφανή σε αυτή η περιπέτεια τελειώνει. Τι είπε εδώ, ποια είναι η λέξη που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργό. Αισιόδοξη. Όχι, είμαι πολύ δυνατό. Δύο φορέ. Όχι. Ποια είναι η λέξη που δύο φορές? Το φανής. Όχι, σύμμαχοι, τι γίνεται, <laughs> μικροφωνίζω Και εγώ ακούγομαι κάπως, δεν ξέρω αυτό. <laughs> αν αυτό Τεστ, ένα δύο, ασύ άμα ακούς καλά τέλο. <laughs> εγώ ακούμαι, έχω επιστροφή από το κοντρόλ Μήπως έχουμε πάθει κάτι εμείς και ακούμε τον εαυτό μας ε, διπλό Μάλλον, δεν ξέρω, είναι από τα συμπτώματα <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Δεν είναι COVID, δεν είναι τίποτα <laughs> Άι, χάζω Έλα σιγά, μια εμπειρία είναι Λοιπόν, α, ο Πρωθυπουργό είπε εδώ ότι είναι τελευταία, τελευταίο, τελειώνουμε κτλ. Είναι από το χθεσινό διάγγελμα. Ναι. Χθε το βράδυ. Καταρχά, το είπε στου παππούδε. Τελειώσατε. Καλά, αυτό το έχει πει νωρίτερα. Να μην... Ήταν χθεσινό διάγγελμα, το πιο πρόσφατο διάγγελμα δηλαδή, που λέει τελειώνουμε. Mm -hmm. Πάμε να ακούσουμε. Και αν το λέει ο Κυριάκου, το πιστεύει. Γιατί δεν είναι... είναι η πρώτη φορά που το λέει. Έχω και στοιχεία και ντοκουμέντα. Πάμε να ακούσουμε στο διάγγελμα του Δεκεμβρίου τι είχε πει. Όμω. Βρισκόμαστε πια στον επίλογο της περιπέτειας. Και αυτό πρέπει να μας οπλίζει με νέα δύναμη. Το κράτος θα συνεχίσει να φροντίζει την κοινωνία και να στηρίζει την οικονομία. Και η νέα χρονιά θα γίνει σίγουρα χρονιά ελευθερίας. Όμως βρισκόμαστε πια στον επίλογο της περιπέτειας. Λοιπόν, εδώ λέει ο κυριάκο ότι... ότι έχουμε τελειώσει από το Δεκέμβρη. Καλέ δεν το πήραμε χαμπάρι. Από το Δεκέμβριο δεν το ξέραμε. Δεν, δεν είναι θέμα Κυριακού. Ήταν και, ού, όλο το σύστημα, για γιατροί λέγανε τελειώνουμε. Αλλά τι είναι τώρα, έχουμε μη. Α, θα η ΤΕΜ είναι. Θα έρθουν τα εμβόλια και θα καθαρίσει και τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. το Εκεί τέλειωνε και τη χρονιά ο Κυριακό Μητσοτάκη. Το θυμόμαστε. Και θα μπαίναμε στη χρονιά τη απελευθέρωση. Θα έκανε και το πρώτο εμβόλιο το συμβολικό ναι, και τρει τέτοιε πέρυκε. Είχαμε τελειώσει από το Δεκέμβριο. Πάμε να ακούσουμε στο διάγγελμα του Φεβρουαρίου <laughs> τι έλεγε. Δεν θα χρειαστώ. Στο δίμηνο που ακολουθεί, η βεντάλια των περιορισμών ενδεχομένως θα ανοίγει και θα κλείνει ανάλογα με τα επίπεδα του Σταγερμού. Από εμάς εξαρτάται τι θα συμβαίνει κάθε φορά. Όμως είναι και το τελευταίο μήλι προς την ελευθερία. Το Φλεβάρι έλεγε ότι είναι το τελευταίο μήλι. Τελειώναμε και το Φλεβάρι. Πάγει και είναι το οντομήλι. Πού είμαστε τώρα. Έχουμε τελειώσει το Δεκέμβρη. Ναι. Το φλεβάρι. Δεν χαίρεται να τελειώνει, αλλά δεν τελειώνουμε με τίποτα. Ναι, αλλά δεν τελειώνουμε όμω. <laughs> στα λόγια τελειώνουμε, αυτό θέλω να πω. Τελειώνουμε στα λόγια. Ελάδι πολύ και δεν κάνετε τίποτα. Είναι σαν, μέχρι δεκέμβρι... σαν να έχει τελειώσει, αλλά δεν έχει τελειώσει. Ναι, μέχρι το Δεκέμβρη λέγαμε τελευταίε κρίσιμε 15 μέρε. Κρίσιμε 15 μέρε. Τελευταίε δύο εβδομάδε. Τώρα πόσε είναι, πάλι δύο. 122. Έω 15 Μαου. Τι 15, γίνεται χαμό. Επειδή του γράφουν τα διαγέλματα. Γι' αυτό λέγαμε να τα ακούσουμε. Αυτό που το γράφει τα διαγγέλματα έχει χρησιμοποιήσει όλε τι λέξει που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποια. Καλά, ρωτέ ή κάνει τώρα. Ναι, αλλά το τελειώσαμε, το, το έχει Το τελειώσαμε, ναι, αυτό. Πάλι τελειώνουμε, γιατί παίρνει την παλιά, το παλιό διαγγέλμα και κάνει copy-paste και αλλάζει. Mm. Τη λέξη τελειώνουμε, την αφήνει. Ah, το τέλο και δεν το αφήνω. <laughs> δεν δε βγαίνουν θέσει εργασία πολλέ. Κατάλαβε τώρα. Δε δε βγαίνουν πολλά τα εργατικά, σαββατοκύριακα τα πληρώνουν. Δεν βγαίνουν. Πώ θα πάει η οικονομία. Δεν έχει απορία. Ξέρω. Όχι, <laughs> δεν, έχω. Όχι. δεν, έχω. δεν έχεις την ξέρεις. Θα μάθεις τώρα πώ θα πάει η οικονομία. Ε, είμαι αισιόδοξο διότι εκμεταλλευτήκαμε την περίοδο της πανδημίας για να δρομολογήσουμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχουν κάνει την οικονομία μας πιο ανταγωνιστική. Και είμαι επίση αισιόδοξο διότι η Ελλάδα σε πείσμα κάποιων που προέλευαν τα χειρότερα τελικά, καθώς μπορούμε πια να κάνουμε... Με αρκετή ασφάλεια έναν απολογισμό του πώ διαχειρίστηκαν οι διάφορε ευρωπαϊκέ χώρε την πανδημία, τα κατάφερε πολύ καλύτερα από τι πιο πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μα κάνει να, να πιστεύουμε ότι και η οικονομική ανάκαμψη η οποία θα έρθει θα είναι μια οικονομική ανάκαμψη η οποία θα εκπλήξει ευχάριστα, θα ξεπεράσει το μεσόωρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η χώρα μα θα μπορεί να μπει πια σε ένα σε μια τροχιά μακροχρόνιας ε, ανάπτυξης. Αχ Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι, πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά. Εδώ λοιπόν ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι έρχεται η οικονομική ανάπτυξη. Εμείς όλοι και θα φτάσουμε ως μέσους όρους της Ευρώπης. Ναι. Με το Βέλγιο τι γίνεται. Και το περνάμε το Βέλγιο. Πάει το Βέλγιο. Το περνάμε το Βέλγιο. Πάει την κολοχώρα τώρα. Τι είμαστε γίνεται παραπάνω. Κολοχώρα, κολοχώρα, μια σοκολάτα την έχει. Ναι, και εμεί έχουμε σοκολάτες Και θες. τι, τι σοκολάτε έχουμε. <laughs> και λαχανάκια. Φημιζόμαστε. Αυτοί έχουν λαχανάκια. Εμεί έχουμε μη... λάχανα. Ε, τα μεγάλα. Δεν τα έχουμε, πιο μεγάλα. Λοιπόν, <laughs> στα λάχανα, ναι. Στα λάχανα είμαστε καλοί. Εδώ είναι αισιόδοξο. Ε, οπότε το βάλαμε αυτό το ηχητικό για να κανονίσετε τα οικονομικά σα. ο Κυριακού αισιόδοξοι. Εμένα περισσεύει και εμεί είμαστε. Γιατί. τη χα... χαρά του να είχαμε. τη Άμα... χαρά του Κυριακού που λέμε. Αυτό. Άμα σου λέει κάποιο ο επόμενο μήνα θα είναι δύσκολο, δεν θα πληρωθεί από τη δουλειά, κάνει τα κουμάντα Τώρα που σου λέει ότι έρχεται ανάπτυξη, Σπάτα, σπα, σπα, σπα, Ναι, ναι, ναι. λεφτά. 15 κλικ μου. Τώρα χρήσεις, που τώρα. ανοίγουν και όλα στα, τα εστιατόρια και όλα τα υπόλοιπα. Μα εδώ τέτοιο θα γίνει και μέρα. Θα ξεχυθούμε στου δρόμου και στι ταβέρνε. Δεν, και... δεν έφτανε τόσο που φάγαμε όσο ήμασταν μέσα oh. Τώρα θα πλακωθούν και στην ταβέρνα Θα πηγαίνουμε με τάξη Γκώσαμε στο banana cake και τώρα θα πάμε να τρώμε και παϊδάκια Μπανάνα <laughs> κέικ τρώτε σπίτι σας εσείς Να και, και κάνουμε και πιλάτες Τι κάνετε Πιλάτες <laughs> αυτό το κάνουν όλοι <laughs> TikTok, τόκ <laughs> πιλάτες και μπανάνα cake. Όλο αυτό που βλέπουμε γύρω είναι από πιλάτες mm -hmm. Α, Ωραία έχει πάει πάρα πολύ καλά Πολύ καλά, πολύ καλά. Έχω. Είμαι μπέντη Και το μπανάνα Λίγε κέικ το. κύριε Πώς το φτιάχνεις το μπανάνα κέικ Τρίβεις την μπανάνα στον τρίφτη <laughs> Σιγά σιγά Και μετά ε, την καβουρδίσει. <laughs> και μετά άμα καβουρδίσεις την μπανάνα Μετά πετάς και τα βούτυρα μέσα και όλα τα... Αυτό τελείωσε <laughs> και αυτό. έχει γίνει vegan. Έχει γίνει. Ο Πίνατ είναι καλά Ναι. Ο πίνατη είναι το σκυλάκι που. Τα κάνει φιάν... καλά, με συνέπεια. Μέγαρο Δεν πιστεύω να κάνει ζουμερα. Ναι, όχι, καλά είναι. Α, ο πίνατη είναι η Λιούπολητη, πρέπει να το πούμε αυτό. Αλλήμον. Γιατί από τη φιλοσοφική ένωση Λιούπολη που την επισκέφθηκε ο Κυριάκος με Ζωτάκη πριν 15 μέρε, πήρε αυτό το σκυλάκι. Ε, είναι δάκτυλο, το. Τι είναι πράκτορα. Τη Λιούπολη. Δεν έχει το μέσα να μα διαφρώσει Ναι, βέβαια, Μαθαίνουν Α, ο πίνατη είναι ο πράκτορα. Α, ο πίνατορα. Το πίνακα, ποιο το βγάζει βόλτα, τον κάνει. Πού κατουραέξω στην oh, αυλή, μαξί μου. Δεν ξέρω, δεν του μοιάζει μάλλον για τι φωτογραφίε. Για το, το, το Κυριακό δεν νομίζω. Ναι, κάνει τι φωτο. Κάποια στιγμή πρέπει κάνει και το χοντρό. Έχει και κοτζάμπαρκο απέναντι. Μπορεί να τον πάει κάποιο. Oh, Πάνι πάπια. Δηλαδή βάλανε επιπλέον χρέωση σε κάποιον να ταζει και να βγάζει βόλτα τον πίνακα. Ναι, γιατί δεν είχαν διορίσει αρκετού. Oh. Και σου λέει, κάνουμε μια θέση ακόμα κάποιο βόλτα. Αυτή, η θέση... Αυτή είναι τρει θέσει, γιατί είναι 24ωρο δια 8. Τρία-οχτά ώρα, τρία άτομα φροντίζουν Τίποτα. το σκύλο του. Τρει ονεδίτε βολευτήκαν εκεί που δεν Μια είχαν. Μια χαρά. πίνακα. Τι ειδίκευση έχει, οικονομολόγο. Αλλά όμως με <laughs> χρόνια <άριστη. laughs> Ναι, <laughs> και <laughs> γι' αυτό. Ε, ναι, τότε είναι γιατί τη δόση εμβολίου. <laughs> <Είνα>, τα <μείτας laughs> <στιάβος. laughs> Τον 80 <laughs> Δεν είναι ούτε καν 30 που θα μπουν τώρα. Ε, η, η επικεφαλής εκεί της ε, Φιλοζωικής Ένωσης Λιούπολης μίλησε στην εκπομπή του Τιμήτη Διτάκη προχθές στο Action και μίλησε για τον Πίνατ και πώς ένιωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν είδε τον Πίνατ, το σκυλάκι ναι. και πώς ένιωσε το σκυλάκι όταν είδε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο, και ο, ο, τι σημαίνει α. αυτό έχουμε δηλώσει σκύλου ν, όχι, α. τι σημαίνει αυτό για τον ψυχισμό mm. του Κυριάκου Μητ Και όταν άνοιξε όταν εγώ το κλουβί, βγήκε ο Πίνακ και έπεσε κατευθείαν στην αγκαλιά του. Ε, η αλήθεια είναι ότι συνέβη κάτι περίεργο εκείνη τη μέρα στο καταφύγιο. Έχουμε κάποια σκυλιά που όταν βλέπουν άρρωστο ανθρώπου, ξέρετε, αρχίζουν και γαβγίζουν κτλ. Και, και όταν πέρασε μπροστά από αυτά τα δύο σκυλιά ο κ. Μητσοτάκη, μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί αυτά τα δύο σκυλιά που γαβγίζουν όλο τον κόσμο ε, δεν γάβγισαν, δηλαδή. Τον κοίταξαν και δεν γάβγισαν. Και αυτό για μένα σημαίνει πολύ καλό και θετικό κάρμα. Αυτό να κρατήσουμε. Οτι Ότι έχει θετικό κάρμα. Ο Κυριάκο μου mm -hmm. Αυτό το ξέρουμε οι άνθρωποι. Παιδί μου όταν βλέπει τον Κυριάκο, δεν σου μόνο του γάβγισμα, σου κόβεται περίοδο. Θα γάβγιζε ο σκύλο. Σταματήσαν όλα τα σκύλα. Σκυλιά... Τρώμαξα το σκυλί. Ξαφνικά, τι είναι αυτό εδώ που ήρθε. Με το βλέμμα, τον κοίταξε και με τον γουρλό σου λέει πάει, θα με φάει, δεν γίνεται. Κάνω τον καλό που σου θω. Έτσι λοιπόν, Σου λέει η Μιλάικα, πήγα στους <laughs> <laughs> έτσι. Έτσι, έτσι λοιπόν μέσω, και μέσω του σκυλιού επιβεβαιώνεται ότι είναι ένας καλό προαίρετους άνθρωπος ναι. καλό ψυχο και με καλό κάρμα Μα αν προκύπτει μαθηματικό είναι αυτό Μαθηματικό φαίνεται ναι, και, και στη κόσμος. χώρα και στον πλανήτη όλα πάνε τόσο καλά τέλος, χρόνια τώρα Τέλος Οπότε ε, το έχουμε λύσει και αυτό επιβεβαιώνεται και από τετράποδο Πέρα από το Αδίποδα Και από τετράποδο. Ναι. Το ψήφισε 40% του λαού μα. Και είσαι σίγουρο ότι είναι δίποδο αυτοί. Ναι, από ό,τι ξέρω. Αν δεν είναι τετράποδα. Όχι, δεν Όχι, κάποιοι είναι. Κάποιοι έτσι ανακολύφτε. Δεν χαρά άνθρωποι. Είναι που θέλανε τη λύση και το καλό κάρμα. Τέλο. Και ήρθε η λύση και το καλό κάρμα. Αν κάτι έχει να λε, <laughs> αποδεικνύεται. <laughs> έχει αποδειχθεί. Ευτυχώ πήρε το σκυλί να έχει και ένα λόγο να βγαίνει βόλτα ο Να μην βγαίνει κάπου. Θα το έξι. Θα το πάει δεν είχε Μην τσακωθούν με τη γάτα τη Σακελαροπούλου απέναντι, την καλυψώ. Α, και γίνει και χαμό. Καλυψώ. Ναι, έτσι δεν λέγεται. Δεν ξέρω. Νομίζω. Μπορεί να κάνω καλυψώ, νομίζω λέγεται. Γυρνάνε οι γάτε σε όνομα. Γυρνάνε οι γάτε σε όνομα. Δεν νομίζω. Γυρνάνε σε όνομα. Ναι, ναι, ναι. συνηθίζουν να γιατί. Α. Η γάτα, ό,τι και να τη πει, να τη. Δεν ξέρω. Δεν Βάλε μου φαγητό και σα κάνω τη σένα. Δουλάκι έχει. Σε βλέπω ρατσιστή. Με τι γάτε. Όχι, παιδί μου, απλά δέχομαι το μεγαλείο τη γάτα. Ποιο είναι το μεγαλείο? Που έχει δουλάρα το αφεντικό. <laughs> Φιλοσοφικά θέματα θέλει. Ναι, ναι, εντάξει. Δεν είναι επειδή έτσι. έτσι. Ναι, επειδή, ναι ξέρω. Ε, και ο Κυριάκο Μητσοτάκη, χθε, στο διάγγελμα του, αυτό που, που τελειώνουμε όλα, σε λίγο καιρό, μα είπε για τα ταξίδια, το Πάσχα. Τα οποία mm. δεν θα γίνουν. Αντίδε, να να ακούσουμε όπω το είπε. Έχω πει ότι στόχο μα είναι ένα ασφαλέ Πάσχα και ένα ελεύθερο καλοκαίρι. Όμω το πρώτο. Δεν γίνεται να υπονομεύσει το δεύτερο. Γι' αυτό και το Πάσχα πρέπει να μην ταξιδέψουμε. Το είπε εδώ, το ακούσαμε. Α, το λέει να το ακούει κι αυτό. Ναι, κυριότερα αυτό τώρα. Πρέπει να μην ταξιδέψουμε, πρέπει να μην ταξιδέψουμε. Να, να, να μείνουμε ταξιδέψω. εδώ. Το δράμα αυτή τη οικογένεια, αυτό το Πάσχα τι δεν είπε, περιγράφεται. Πού κόβονται οι ντόρα. Ένα, ένα μήνα χέρι. πριν έλεγε θα φύγω και θα φύγω. Και ξαφνικά. Α, τώρα. Θα μείνουμε εδώ στην Αθήνα, τι να κάνουμε και τέτοια. Μην τη δει με τίποτα περούκι να ταξιδεύει στη Μινώα. Ξαφνικά. Άλλο άνθρωποι. Πού πάντα, άλλα λαμπάματα. Μετανάστρια, με βάρκα <laughs> θα βγει <φτιάξεις. laughs> και σοσίβιο. στο σύβιό στην παραλία εκεί κάτω στα χανιά, στη Σούδα 10 λεπτά είναι το σπίτι. <laughs> τι, τι να το κάνει, <laughs> θα μπορούσε να τι να το κάνει αυτό. Είναι. <laughs> Ακούσαμε εδώ τον Πρωθυπουργό να λέει όχι ταξίδια το Πάσχα. <laughs> ναι. Θα θυμηθούμε παλιέ δηλώσει Πριν ένα μήνα ενάμιση και δύο μήνε δηλώσει πολιτικών παραγόντων. Που περιγράφουν ότι θα πάμε το Πάσχα ταξίδι. Αυτά μας λέγανε. Τα εμβόλια είναι αυτά τα οποία μας επιτρέπουν σήμερα να μπορούμε να πούμε ότι ναι, όταν θα φτάσουμε στο Πάσχα, τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Κερδίζουμε τον πόλεμο. Το Πάσχα θα κάνουμε Ανάσταση. Αλλά σκεφτείτε, σκεφτείτε κυρία Μαυραγάνη, εμένα τουλάχιστον αυτό με κρατάει ότι το Πάσχα, όταν θα έχουμε τρεις μήνες Μακάρι. εμβόλια πίσω μας, θα είναι ένα διαφορετικό Πάσχα. Είναι σοβαρή η πιθανότητα το Πάσχα να ταξιδέψουμε δηλαδή. Mm -hmm. Οπότε το πιθανότερο είναι να μπορούμε να πάμε όσοι έχουν εξοχικά στα σπίτια τους. Είναι λογικό να επιτραπεί η υπερτοπική μετακίνηση κατά τη διάρκεια του Πάσχα. Θα είναι μια σημαντική ανάσα, αν θέλετε, να μπορέσουμε να έχουμε έστω και αυτή τη διέξοδο. Θα μετακινηθούμε το Πάσχα. Αυτό θα ανακοινωθεί επισήμω, αλλά σίγουρα η διαδικασία των self-test ανεβάζει τις πιθανότητες Μάλιστα. να επιστρέψουμε στην παλιά μας ζωή. Και Κάλη το λέω, ναι. για να θυμάστε ότι όλοι αυτοί που γκρινιάζανε και μας κατηγορούσανε για τα self-test mm. θέλανε να μείνετε για πάντα σπίτι σας για να γκρινιάζετε και να είστε δυστυχισμένοι. <laughs> και εμείς που δουλεύαμε για να υπάρχουν τα self-test <laughs> θέλαμε να σας απελευθερώσουμε. Αυτό να λέω <Σιναι> Ακούσαμε σειρά ακροατών αυτού... πολιτικών πολιτικών ναι. οι οποίοι λέγανε γιαραπετρίτης άδωνις και άλλοι λέγανε ότι τώρα, ότι θα λύγει εδώ το Πάσχα. <χω> Έρχεται και τελειώνουμε. Αυτό ναι. το Πάσχα ήταν ορο, ορόσημο το Πάσχα. Ναι, αν ήταν και ήρθε, ήρθε το Πάσχα. Ναι, ναι, ναι, Αν είχαν να λένε α το παίξανε, να παίζανε ένα στοίχημα να μα δίνανε και εμά. Όχι, δεν πάει έτσι. το Το έπαιξε. Βέβαια, ο προγραμματισμό έχει γίνει. Αυτά τα εμβόλια έχει γίνει δύο εκατομμύρια το μήνα. Όχι, όχι, πριν. πριν αυτό που πήγα να πω. Α. Το καλοκαίρι λέγανε ότι δεν θα έρθει δεύτερο κύμα του ιού γιατί έχει θωρακιστεί η χώρα και έχει κάνει τα αδέοντα κυβέρνηση. Τέλο. Δεν θα έρθει ε, δεύτερο ε, κύμα. Πού είδα το τρίτο τώρα. Πάμε για τέταρτο. Πάμε για τέταρτο. <laughs> και παντού στον πλανήτη γίνεται χειρότερο. Ε, δεν είπε ότι δεύτερο δεύτερο. Δεύτερο. Δεύτερο. δεν θα έρθει τρίτο. Είπε ότι δεν θα έρθει δεύτερο. Μα ήρθε και δεύτερο. Ήρθε και δεύτερο. Εκεί έπεσε, ένα έπεσε έξω. Το, το τρίτο είναι το μακρύτερο, είναι η αλήθεια. Εδώ ισχύει κανονικά. Πάντα. πάντα. Δεν Καλά, ξέρω δεν για, ξέρω τι έγινε τέταρτο. <laughs> θα το δούμε, θα θα το το δούμε. δούμε στην πορεία. Χτε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκη στο διάγγελμά του, λογικό να ασχολούμαστε με αυτό, γιατί έκανε διάγγελμα και είχαμε καιρό να τον δούμε. Με Green Box από Χαθήκαμε. πίσω. Μα έχει λείψει αυτό το συμπέρασμα. Γιατί Green Box, που ήταν στην Green? Πήγε στο σπίτι. Να το ανοίξει να πάρει αέρα τουλάχιστον. <laughs> Ξέρει τι είναι να έχει τεράστιο σπίτι με 11 καμπινέδες και ένα κλειστό. Τα δωμάτια δο... δε είναι παραπάνω. Τα φτιάχνει. Είναι παραπάνω οι καμπινέδες από το δωμάτιο. Αυτό είχα παροιά πάντα. Δεν ξέρω. Πρέπει να ξέρω. Είναι ρεπορτάζ. Τι κάνει η δημοσιογραφία. Ναι, ο... Μόνο για τον πίνακα. Το φω. Τα γνωστά κάνει. Σπαταλάει τη λίστα πέτσα. Τελείω αυτή η λίστα πέτσα. Πόσο να κρατήσει. στόμα στόματα έχουν αθραφούνε έλεω. Το Μτσιοντάκη χθε μα είπε το χρονοδιάγραμμα τον οδικό χάρτη όπω λέμε Τι τα θέλει, αφού τι... δεν τα πετυχέ είναι και που μα το πετύχει. Θα είναι για το επόμενο 15 μέρο. Μάλλον θα Μάλλον θα γίνει. Θα ανοίξει λέει η στιγμή στην Αλευταία. Ωραία, Ά, εγώ σου λέω θα ανοίξει. Την παράλληλα σχολεί και την παράλειη τι φέρε 15. Τουρισμός. Ο τουρισμό και οι διαδηματικέ διαπεριφερεια τα λοιπά Και τέλο τα πίκη. Και, και ο πολιτισμό με τα δύο χέρια. Καλά. Αυτό καλά. <laughs> Αν κατάλαβε, τι θα θέλει, Κάτσε, θα δούμε εκτό. Αν κατάλαβε καλά ανοίγει και απελευθερωνόμαστε τα μέτρα όχι επειδή πάμε καλά στις ΜΕΘ ή στο Υικοφορτίο, όχι επειδή έρχονται, έρχονται επειδή έρχονται οι τουρίστες Γιατί όλα αυτά χειροτερεύουν. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι έρχονται τουρίστε και σου λέτε: Αν θα κυλοφορεί ο τουρίστα και ο άλλο θα κάθεται γίνεται. μέσα, δεν γίνεται. Μα ήδη τώρα, αν έρθει κάποιο από το εξωτερικό, μπορεί να κινηθεί παντού στην Ελλάδα ενώ δεν μπορεί ο Αθηνέο να πάει πουθενά. Να. Ήδη τώρα. Με μεθαύριο που ξεκινάει η μεγάλη βδομάδα. Έχει κοπεί το μεταξύ και η καραντίνα από άλλε χώρε, οι 7η Ναι. Θέλω να πω ότι όλο αυτό που το αφήγημα ότι δεν έχουμε μέθ, Προσέχετε να σεβόμαστε όλα αυτά τα σωστά που λέγανε. Τελειώνουν σε 15 μέρε. αυτό. Με. Έχουμε μεθ. Μα δεν δεν έχουμε. πεθαίνουν. Χειρότερο. Θα είναι σαν να πεθαίνουν. Χειρότερο γίνεται, αν δει τα επιδημιολογικά, ιατρικά δεδομένα, γίνεται χειρότερο. Άλλη όλα. Ανοίγουμε όμω. Άρα ο τουρισμό έρχεται πάνω από όλα αυτά. Άρα γιατί ήμασταν 5 και 6 μήνε κλεισμένοι. Γιατί δεν είχαμε τουρισμό. <laughs> Έτσι <έχει> την πατήσαμε. <laughs> γιατί, γιατί δεν να είχαμε να τουρισμό. Γιατί, γιατί αυτό πρέπει να σου δείξω δεν είμαστε χειμερινό προορισμό η Ελλάδα. Αλλά γίνουμε χειρό να επενδύσουμε Δεν λοιπόν, ξέρω. ο δικός χάρτης, όπως τον ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπό την προϋπόθεση, συνεπώς, ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε νέα έξαρση, μπορούμε να ακολουθήσουμε ένα χρονοδιάγραμμα με τρεις σταθμούς. Επόμενη στάση, Next Station. Την Δευτέρα 3 Μαΐου επαναλειτουργεί σε εξωτερικούς χώρους. Πάρα παπάρα που θα δουλέψει. Και η κυκλοφορία διευρύνεται ως τις 11 το βράδυ. Ναι. Όποιος τη νύχτα περπατεί, λάψπες και σκατάπατεί. Με υποχρεωτικά self-test στους εργαζόμενους. Ένα καρκινογόνο. Το Σελφτέ. Νταν. Αρώσια, παραλυσία, ζόμπι. Αποστάσει στα τραπεζοκαθίσματα. 10 μέτρα 6 μέτρων. 10 μέτρα και τα γνωστά μέτρα υγιεινή. Σάντια κρέατα είναι. Γρομισμένα κρέατα. Κοτόπουλα. Με βλάδια τρώμε, Επόμενη στάση. Next station. Στι 10 Μαου ανοίγουν και πάλι γυμνάσια και δημοτικά σχολεία. Ανοίγουν τα σχολεία. Αδύο τεμπελιά. Έχετε δωρεάν ένα ατομικό παγούρι. Επόμενη στάση, Next Station. Το Σάββατο 15 Μαΐου ανοίγει ο τουρισμός. Μήκονας! Με για επισκέπτες που έχουν εμβολιαστεί. Έχει μέσα AIDS, ελονοσία και απόκλητα που από ετρείσουμε μακριά Στι 15 Μαου επίση απελευθερώνονται υπερτοπικέ μετακίνησει για όλου του πολίτε. Και θα η πολύ γύρω στην επιτρέπετε, ενώ θα επιτραπούν, και ορισμένε δραστηριότητε του πολιτισμού. Είμαι η Βασίλισσα Μίβια. Παραγιά μου! Βερομιστεύω! Με την προπτική άρση των περιορισμών, όποιο έχει κουραστεί και μεταξύ μα. Μέσα, μέσα μου εγώ άδειο κουριά τη. Κουράστηκα, όχι, κουράστηκα. Δεν έχει πια το άλωθεί να θρηνίτε. Το θα παίσει είναι πολύ δε Είναι μόρφο, είναι 3024. Κάθε μέρα. Και όσοι αλόγιστα συναθρίζονται σε πλατείες, κάνουν sex τις πιλοτάδες. Επιτέλους, ασταματήσουν. Μη μας κλισετε γιατί είναι το Θεό. Περάμε πολύ μόρφο. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε εδώ τον οδικό χάρτη αναλυτικά και τεκμηριωμένα βάλουμε την κάποι χιτικά για να γίνει πιο ρεαλιστικό. Ευτυχώς. Απαγορεύεται να πάτε στη Λεствиνίτσα. Μω, πείτε τα ξανά. Σωστά, ήμαμε Μα αλλάζει όλο το πρόγραμμα τώρα. Τέλο πάντων. Θα, θα πάρει γραμμή από την Τώρα Μπακογιάννη, θα κάνει πέτρα την καρδιά όπως και αυτή. Ναι. Και θα μείνετε εδώ. Έχει περάσει και τόσο δύσκολο. Αυτή θα δηληθεί πάνθυρα, παιδί μου. Πανιονίου, θα δηληθεί πανιόνι <laughs> για να πει: Πάμε για το τον τοπικό. Θα μείνουμε στην Αθήνα. Και από χτε κυκλοφόρησε ένα τραγούδι των Κοινών Θνητών. Mm -hmm. Με τίτλο Αθήνα. Ε, έχει μια αξία. Είναι ωραίο. Θα το ακούσουμε τώρα. Με αυτό θα πάμε και στι πρώτε διαφημίσει. Σ'ποτάδια να γεμίζει το πρωί. Σε είδα μάγισσα και αρχαία χαρτορίχτρα να κανονίζει την ανθρώπινη ζωή. Σίδα να κυλιγά τα ίδια τα παιδιά σου. Να κρεμίζει ότι έφτιαξε μαζί του. Και να τα διώχνει κάθε μέρα από κοντά σου. Πε και σου φτιάξανε πουλί σου μια αρχή του. Σίδα στα σπίτια του θυσίου τα παλιά. Να δακρίζει από το πλάμα τη λατέρνα. Σίδα ξηστά από το του εχθρού την κουφετιά. Να τη γλιτώνει στο υπόγειο τη τα Είδα τους δρόμους να ενώνεις με φωνέ Από τα δίκια φοιτητών και απλών ανθρώπων Στα χαρακώματα και τις γουνοκορφές Και στον ηρώτα των ηρωικών μετώπων Σίδα στα χέρια ενό άστεγου παππού Να κάνεις προσευχές για ελαφρύ χειμώνα Σιδα απάνω στο σουλιά του μαστροπού Σε είδα κάτω και στη φλέβα σου βελόνα Είδα του νέου να σε σπάνε σε κομμάτια. Αφού έχει πάση, προδικάσει τα όνειρά του. Είδα να χτίζει του προδότε σου παλάτια για να πλημμυρίζουν και τα τρει έγκολα του. Σε ιδαχύφτη σα τσι κάναμε στολίδια και να μου λε ότι ανήκουμε στη Δύση. Σίδα να ψάχνει φαγητό απ' τα σκουπίδια Σε τοπογλίφους να κεντεύεις για μια λύση Είδα να στείλει με τους μπάτσους τα λαβέρια Είδα να κάνεις ό,τι τράχα μου δεν ξέρεις Να μετατρέπεις τη φρουβιά μου σε ξεφτέρια Και να το χαίρεσαι πολύ που υποφέρεις Σίδα το βράδυ στις ειδήσει των οχτώ Να προσπαθείς πολύ σκληρά να μας τρομάξεις Είδα στις βόλτες μου όταν σε περπατώ Πως ξεχωρίζει οι με τις τάξει. Είδα σε όλες τις σας πρόμαυρες Σε ερωτεύτηκα στα μάτια της καρέζι Στα θέατρά σου και σε τις συναυλίες Και εκεί που τη φλόγα της καρδιάς μας τρεμοπαίζει Σε έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω Να σου πετώ στο τζάμι ένα πετραδάκι Και συνανήγεις το παράθυρο να ακούσω Αυτό ραθιόφωνο σου λίγο χατζιδάκι Ε, έχει πολλέ διαφημίσει λόγω Πάσχα. Ε, τι να κάνουμε, να, να πάρει ένα αυγό, να πάρει μια λαμπάδα. Να ξέρετε. Να χορέψει μια λαμπάδα. Γενικώ. η αχ, αχ, αγορά είναι πέμπτη. και η προσπαθεί να. Α, τα, ε, έπρεπε να πω ένα. Το ξέχασα αυτό την Πέμπτη. Ε, δεν το πε. Είναι η Ελλοφρένα τη Πέμπτη. Γεια λοιπόν, Να ευχαριστήσουμε. Μια χτες την μία κυρία χθε από Μάλλον σε εμά έφτασαν χθε από τη Σαντορίνη. Κάτι καλούδια. Ναι. Η κυρία Δανδράκη. Νεφέλη. Θέλαμε να την πάρουμε τηλέφωνο, έχει αφήσει ένα κινητό εδώ στο Είσαι, χαρτί. Πάμε στα Fourier. Στα Αλλά το κινητό, λείπει ένα ψηφίο από το κινητό. Οπότε δεν μπορούσαμε να πάρουμε. Σκεφτήκαμε να δοκιμάσουμε όλου του πιθανού συνδυασμού. Όχι, δεν, δεν έχει νόημα. Αλλά δεν ξέρουμε <laughs> αν είναι τελευταίο, ε, αυτό που μα Ευχαριστούμε, μα έστειλε ψωμί, ελιόψωμα, ένα κέικ με σοκολάτα και κάτι άλλο που εγώ δεν δοκιμάσα από τα άλλα, φάγαν τα παιδιά μέσα. Ε, ήταν πάρα πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για Είχα... όλα τα καλούδια. Και φτάσανε μια χαρά και τα φάγαμε, έχουν τελειώσει ήδη. Ετσακίστησαν. Ναι. Και μας έστειλε και ο κύριος Μάρκος Λάμπρου Καστρινός ένα βιβλίο εδώ και καιρό με τίτλο, θα το πω, Μαλάκας. Complete. Είναι ο τίτλος που «Μαλάκας Complete». Ερμηνευτικό λεξικό της εντελώς κοινής νεοελληνικής. Mm -hmm. Έχει πάρει μέσα ο συγγραφέας, το έχει στείλει και, και στους δύο, έχει πάρει όλες τις φράσεις που λέμε με αυτή τη λέξη. Καταρχά μαλάκα είναι τυρί, έτσι. Ναι, ναι, δε, δεν εννοεί το τυρί. Α, δεν, εννοεί το... <laughs> δεν εννοεί το τυρί. <laughs> να, το, το, το, το κρατάω, πολύ ωραίο εξώφυλλο και τα λοιπά. Στην Κρήτη είναι πολύ μαλάκα. Ναι, μην αρχίσουμε τώρα. <laughs> λοιπόν, έχει μέσα όλες τις φράσεις ε, τη λέξη αυτή με τα συνθετικά π.χ. <laughs> Λεβεντό κτλ. Είναι πολύ υπουργού βλέπω μέσα σε φωτογραφίε. Όχι, όχι. Δεν έχει, δεν έχει φωτογραφίε. Έτσι Προβλέψιμο. Πόσο προβλέψιμος Δελφινάριο πια. <laughs> ναι. Κάνε παράσταση να τελειώνουμε. Δεν μπορώ, πρέπει να ξεχυμάμαι κάπου. <laughs> ναι, αλλά δεν έγινε ανάγκη να τελειώσει. Αν τελειώσει από 15, κάποια του πολιτισμού ανοίγουν. Δεν ξέρουμε Χριστό. Και μια και είμαστε και στι ανακοινώσει. Το Σάββατο 24 Απρίλιο μεθαύριο. Η οργάνωση Βάσης Ιλιούπολης της ΚΝΕ Αχ Θεέ μου, μου Ο Πίνατη είναι πω. στην ΚΟΒΕΚΝΕ Όχι δεν ήταν η Όχι είναι ο ΝΕΔ για να πάει στο όμμα Η οργάνωση λοιπόν Βάσης Ιλιούπολης της ΚΝΕ Το Σάββατο μεθαύριο 6 ώρα στο Πάρκο Καλαβρίτων Στο Θεατράκι Έχει εκδήλωση ε, Με θέμα γιατί σήμερα Μάλλον ε, για τους αγώνες που έδωσαν όλοι μαζί την προηγούμενη περίοδο Μ Θα και απαντούν στο ερώτημα γιατί σήμερα πρέπει να νέος να αγωνίζεται γιατί μπορεί ο οργανωμένος αγώνας να έχει αποτελέσματα. Θα μιλήσει ο Φραγκίσκος Ιφνέος, μέλος του τομέα και ανατολικών συνοικιών της ΚΝΕ και μαθητές μέλη της ΚΝΕ μεθαύριο 24 Απρίλη στις 6 το απόγευμα στο πάρκο Καλαβρύτων Τίπαταμ. Για να πας εκεί. Ένα. Πατάμε στα βήματα των παλιών. Oh. Καλό. Δεν μου το έφερε σιγά σιγά. σιγά. Εφόσον μου δώσε, ήμουν και προετοιμαστό. <laughs> πατάμε ό,τι θέλουμε. Πατάμε εκδήλωση είναι, με αποστάσει. Κουκουέι, ξέρει πώ θα είναι οι αποστάσει. Έξω θα είναι. Αν, έξω είναι πώς στο θεάτρικα. Παρκάκι, θεάτρικα, ναι. ναι. Ε, με αποστάσει και τα λοιπά. δεν θα γίνεται. Δεν είναι κανένα κορονοπάτι κνητών. Θα, θα γίνει ό,τι θέλει δεν ξέρω. Να πάρουν λαμπάδες άμα είναι Που εκεί επιτρέπεται να μαζεύεσαι σε πλατείες <laughs> okay. Το επιτάφιο, πάρτε, Το, το επιτάφειος μια... κανονικά να. Ένας επιτάφιο με σφυροδρέπα πάνω <laughs> Όχι αυτό είναι και και την, την άλλη εβδομάδα Αυτή, Αυτή θα γίνει χωρίς Ας πού είμαστε παλιωμικού μου κουμουνιστές Εμείς τώρα από Πάσχα τι θέλετε Εσύ το σε μια Ανάσταση μια ώρα το βράδυ Εγώ δεν μπορώ κάμια μια εβδομάδα πριν Αυτό που θα πάμε μια βράδυ. Και θα φάμε βέβαια νωρίτερα. Θα φάμε Αλλά νωρίτερα, μετά τι. Γιατί μετά δεν τρώγαμε πριν τι 12. Ναι, ναι. ναι, ναι. ναι. Μετά τι 12, τι έτσι, τα βουβά, θα πάει 12, 12 και ένα. Καταρχάς. Ο κ. Παπαδόπουλο που θα κάνει εκπομπή. Δεν ολοκληρώνεται. Τα κάτω. Τα έχουμε αναστήσει εμεί πριν. Οι σαρακοστή δεν ολοκληρώνεται σωστά. Όλα στραβά πάνε φέτο. Όχι, δεν είναι τώρα. Κάτι σωστό δεν έχει γίνει. Ούτε πρωτοχρονιές ούτε αναστάσει. Ούτε το κακό. Πού τελειώνειώνει αυτό το κακό. Δεν τελειώνει αυτό το κακό. Πώ θα τη δούμε. Αν θα κάθεσε δεν έχει νυχτό στι 9.00. Έχει. Θα πετάξει τρακαστούκα, δεν θα φαίνεται. Θα αρχίσουν οι τρακαστούκε από τι 9 μέχρι τη μία. Στο λέω εγώ, θα γίνει χαμό. Θα αναστήσουμε στι 9 Στι 12 είναι η πρώτη ανάσταση το μεσημέρι. Ε, ε, εκεί κούτσα Στις Στι το θα βράδυ. Θα το 12. Δεν έχουν το 12 ώρα διαφορά ανάσταση με ανάσταση. Τέλο Και μετά ο επιτάφυρο θα είναι το ωραίο που θα είναι, λέει, ο κόσμο απ' έξω από την εκκλησία. Ναι. Θα, θα βγει οι ιερεί που θα έχουν κάνει τα τεστ και τα λοιπά, με μάσκε και τα λοιπά. Όχι, όσοι κρατάνε τον επιτάφιο, θα γίνει γύρω από τον ναό χωρί να ακολουθεί ο κόσμο. Και τι θα κάνει ο κόσμο. Θα πέρα, κοιτάει. Θα έχει ο Σαν μόνο. Σαν το τένι. Σαν, το League, σαν το θα, το τένις, θα έχει οθόνε μεγάλε κοιτά... να βλέπουμε τι γίνεται. Όχι. Θα Α. κοιτάει. Τον επιτάφιο περνάμε μπροστά. Α. Αυτό. Σαν του επισήμου. Θα είναι ο κόσμο ο επίσημο. Ναι. Θα κάνει παρέλαιο. Θα, ο θα μαζευτεί κόσμο όμω. Πώ θα στολίστε ο επιτάφιο με σελφοκόνταρα. Θα βάλει το λουλούδι από μακριά να μην κολεί στην θα. Προσπαθεί να το, το κουμπίσει. Αν θέλω να περάσω κάτω από το επιτάφιο, τι θα γίνει, πώ θα περάσω. Από πάνω μόνο. Με ντρόν. Θα από πάνω. <laughs> Είδε όπω τα βλήματα. Λοιπόν, λοιπόν, δεν μπορεί να είναι με ντρόν ο επιτάφιο, να το κρατάνε με τι τέσσερι γωνιέ, να τον με τα ντρόν να πηγαίνει. Κάπου εκεί πέρα. Έχει πε ο μπαλούρτο, έλεγε τηλεκατευθυνόμενο να τον. Κάπου ένα πράγμα. Μπα βάλει ροδάκι από κάτω. Θα τα δούμε όλα αυτά. Έχουν έρθει λεωφορεία. Σαν super track που έχει και τα παιδάκια που βγαίνουν σκαλοπάτια. Είναι μεγάλα. Φαντάζομαι έχουμε μια βδομάδα να τα δούμε όλα αυτά. Ε, έχει πάρει κυβέρνηση, Σημεριζόμενη την αγωνία του κόσμου, Ά, Λεωφορία ναι, ναι, ναι. Ήρθαν ναι, ναι. τα λεωφορεία. Ένα χρόνο μετά τα λεωφορεία. Πού πάνε, λεωφορία. Βουδαπέστη. Κάποια από αυτά πάνε και από Γιατί Δεν κάνω Δεν πάνε, Βουδαπέστη. Πετρούπολη, Λιούπολη, θα πα και Βουδαπέστη. Μαρετό είναι και όλα εδώ, σαν δρομολόγιο. Ναι, Πετρούπολη, Λιούπολη. Εκείνο Βουδαπέστη, ξεκινά από εδώ. Κάποια στιγμή φτάνει Βουδαπέστη. Περνά απέναντί με την Πέστη. Αυτά τα λεωφορεία. Έχουμε ακούσει όλο αυτό τον καιρό. Είναι λίζινγκα. Πέρα από αυτό, δεν πρέπει και στα υπάρχοντα λεωφορεία να ανοίγουν τα παράθυρα και στα κτίρια, λέμε, ανοίξτε τα παράθυρα, να φεύγει ο ιός, να γίνεται ρεύμα κτλ. Το λέμε, το λέμε. Από εκπομπή χθε του Νίκο Ευαγγελάτου που έκανε ρεπορικό. Είχε κορονοπάτι μέσα, δεν πιστεύω. Όχι, στο λεωφορείο. Όχι. Περιγράφει συνθήκε υγιεινής μέσα στα καινούργια λεωφορεία. Με μια πρώτη ματιά από τη στάση τίποτα δεν φαίνεται περίεργο, κυρίως λόγω χρώματος και όγκου. Όταν όμως η κάμερα εστιάζει στα επίμαχα σημεία των λεωφορείων την ώρα που κινούνται στο δρόμο, αλλά και όταν κάποιος μπει στα ενδότερα, καταλαβαίνει και αισθάνεται τη διαφορά. Αντί λοιπόν για τα κανονικά παράθυρα που είχαμε συνηθίσει μέχρι σήμερα, αυτά τα μικρά ανοίγματα. Με του επιβάτε να έχουν στη διάθεσή τους μόνο μία πόρτα για να μπουν, αλλά και για να βγουν. Τα καινούργια λεωφορεία, εκτό από τον ελληνικό αερισμό, έχουν και μία πόρτα. Έτσι, ο κόσμο θα χρειαστεί να στριμωχθεί προκειμένου να επιβαστεί σε αυτά. Τα καινούργια λεωφορεία που παρέλαβε ο ΑΣΑ και κυκλοφορούν πλέον στου δρόμου τη Αθήνα, όχι απλά έχουν λιγότερα παράθυρα σε σύγκριση με τα προηγούμενα, αλλά και αυτά ανοίγουν μια ελαφριά ανάκληση. Με αποτέλεσμα, ο αερισμό στην καμπίνα να μην είναι επαρκή. Αν μη άλλο, σα είπα είναι ακατάλληλα για αντιμετώπιση πανδημίας. Σε καμία περίπτωση αυτό το φινιστρίνι δεν είναι, δεν είναι το 17% που ορίζει η νομοθεσία για να υπάρχουν ανηκόμενα παράθυρα σε ένα λεωφορείο. Εδώ το ξύμορο είναι ότι έρχεται σε αντίθεση με τις οδηγίες που δίναν μέχρι πριν λίγους μήνες με το να αερίζεται σωστά το λεωφορείο. Δεν έχουν Καλά θα ε... πάει και αυτό. <laughs> ε, δεν ε, σωστά. Δεν έχουν... Δυνάμωσε λίγο... Μην πειράξετε τίποτα Αστον <laughs> <Μην> πει... <laughs> <laughs> καλά είναι <laughs> Α, okay. στα αυτιά μα ένα τεχνικό πρόβλημα Από την αρχή της εκπομπής <laughs> Εδώ και 45 Εδώ Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δεν συμβαίνει Συνέβαινε και τώρα λύθηκε Μην πειράξετε <laughs> κανένα κουμπί <laughs> Φύγε έξω έξω Άσε, θα τα ανεβάσω <laughs> εγώ Τα παιδιά το λύσανε. Εδώ τα παιδιά. Ναι, το τα το παιδιά λύσανε. το λύσανε. Τώρα μην πειράξουν κάτι Άγελον, άλλο. Άγγελα, μη και Χριστίνα το λύσανε. Το κακό Ήρθα... το μάτι, παιδί μου. Ήρθανε... Ο <laughs> άλλο κατόψικο, ο προηγούμενο ήταν. Ο Μπόγκδανο. Από τα ωραία ο Μπόγκδανο. Στον Μπόγκδανο ήταν σωστά τα ακουστικά. Yeah. Και με το που μπαίνουμε εμεί, Χαλάσανε Και στα αυτιά μα πριώνιζε τόση ώρα. Δεν... Μαρτύριο. Αλλά αυτό αφορά εμά. Okay. Λοιπόν, πέρασε και αυτό. Πάει και αυτό. Λοιπόν. Το... Καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε ελοφορία, αν ακούσαμε. Που δεν έχουν, έχουν δύο πόρτες Έχουν μια μικρή ανακλεισούλα εκεί να Όχι να πέρα τα παράθυρα μπει ένα Δεν έχει τρεις πόρτες, έχει δύο πόρτες Και μπαίνουν από τη μία Υποτίθεται εδώ θες, αν όχι τρεις, 5. πέντε πόρτες Περισσότερες από το κανονικό λέμε σχήμα λόγου τώρα Για να μην στριμώχνονται Και πήραν ελεοφορείο Πρώτον, δεν ανοίγουν τα παράθυρα δεύτερον Καλή πέτυχεσά. Καλά πάει πολύ και, καλά αυτό. Θα Καραμαλής και αυτό. Καραμαλή κόστο. Γιατί άμα έχει μπει τη ζωή σου στο λεωφορείο και αν έχει δουλέψει και ξέρει τι σημαίνει ενσυναίσθηση για τον Ο πολίτη. Όχι, όπω ξέρει. Είναι, το βλέπει, το βλέπα. Κα... Το πρόβλημα έχουν πιάσει ελεγκτέ χωρί εισιτήριο που τόσο συχνά που έμπαινε. Δεν τον ενσυνέφερε να πάρει. Τον είχαν πετάξει και έξω <laughs> από το, <laughs> απ το μετρό. Οπότε πήραμε τα σωστά λεωφορεία. Πολύ καλό. Έμπανε στη Βουδαπέστη και πάνε και χωρί παράθυρο. Οπότε τώρα έχουμε και κινητά κορονοπάτι. Αυτό το έχουμε αυτό. Δεν το είχαμε σταματήσει. Στο μετρό και τα λεωφορεία. Λεωφορία. Είναι κανονικά όπω λέμε. βλέπουμε Καλά πάει αυτή ρε. Δεν θα βγει ένα από εκεί να πει Περνάμε καλά στο λεωφορείο, μην το σταματήσετε. Είναι κρίμα, έχουμε διασκέδαση. Θα βγει μια κυρία και θα πει Κάνουν σεξ στο τρίτο κάθισμα. Σ στη γαλαρία. Κατά το παρτούζεστο. γαλαρία που είναι πολύ. Κατά τι πιλότερε. Πάρτούζεστο. παρτούζε στην εκπομπή. Είπαμε μόλι. Ναι, ναι, ναι. <laughs> έχουμε τα self-test που κάνει ο κόσμο μόνο του από τα φαρμακεία, έτσι. Έχουν αρχίσει. Έχουν αρχίσει και είναι αυτό με το άμκα. Κάνουν μαθητές, κάνουν εργαζόμενοι Παππούδες με... χάνουν με στη μύτη Σήμερα το πρωί Βάζει τη μία να σπρώγει την άλλη Και φτάνει κάπου Σήμερα το πρωί βγαίνει ο Άδωνης σε κανάλι Σελτες θα υπάρχουν Άρα την μεγάλη να εβδομάδα να αυτό, θα έρθουν και άλλα Είναι αδύνατο να αποκτήσουμε το Τόσα κύριο, εκατομμύρια κύριο, Για να δίνουμε το δωρεάν σε όλο τον πληθυσμό Δύο φορές νεβδο Λέει εδώ λοιπόν ότι δεν μπορούμε να έχουμε για όλου του Έλληνε self-test. Αυτό είναι η κλασική τέτοια άποψη του Άδωνη και αντίληψη. Ότι εμεί σα φέραμε κάτι, δεν δεχτείτε το. Σα πέφτουμε και πολύ. Ναι, το ναι, λέει ναι. με κάθε. Έχει, ο Σκέρτσο. Δεν την έχει. Ναι. Λίγο καιρό δεν λέγαμε θα, σκε... έχει, θα, θα ακούσουμε εβδομάδα. τώρα. Ο Σκέρτσο, ο υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό, είχε βγει με ύφο και λέει, είπε το εξή. Η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα που προχωρά από το τέλο Μαρτίου σε δωρεάν παροχή ατομικών rapid test. Σε όλο το πληθυσμό τη χώρα. Επαναλαμβάνω, δωρεάν παροχή ατομικών rapid test σε όλο τον πληθυσμό τη χώρα. Αυτή ήταν η επίσημη ανακοίνωση. Και σήμερα ο Άδων, δεν έχουμε για όλου. Βέβαια, δεν θα έχουμε και για είναι όλους. ένα θέμα που θεωρούν όλου. Όλον τον πληθυσμό τη χώρα. πληθυσμό τη χώρα. Μπορεί να έχει παραθυράκι αυτό ψηλά. Ένα μόνο ο Ιωαννίδη δεν, ό, ό, ό, πληθυ... ό, πληθυ... δεν Αυτό ήταν τελικά. Ο Σκέρτσος είπε ότι. Ο Σκέρτσο είπε ότι μα το θέμα είναι και αυτοί που του ψήφισαν δεν έχουν. Αυτό είναι το ζητούμενο για τα δωρεάν μιλάμε για στα φαρμακοί υπάρχουν αυτά τα self-test Μπορείτε κανέ, να τα αγοράσετε 5-6 ευρώ κάπου εκεί ανάλογα Έχω πάρει εγώ Και, ευρώ, και, ευρώ, και το με 5-70 και, το και το με 6-60 Τα έχω εκεί να υπάρχουν ξέρω yeah. εγώ. εγώ Ανά εγώ... μια ώρα κάνω ένα test Ακόμη τη βγάλαμε και αυτή την ώρα Πάμε παραπέρα Ας κάνω ένα γρήγορα προειδοποιεί το βγάλτε μια κόλλα Θα πέσει test σήμερα βγάλτε μια μπατονέτα και μετρηθείτε. Εγώ έχω από την Amazon τα κινέζικα, έχουν αργήσει λίγο, δεν ξέρω. Καλύτερα, είναι σε αυτό το φορτίο που είχε μείνει στο Σουέζ. Ναι, γι' αυτό μου άργησε. <laughs> Έχει μείνει κόσμο ξέμπαρκο. Το τέταρτο κύμα θα σου έρθουμε. Τότε, πρώτο Σεπτέμβριο. Στην κάψα είμαστε. Κάτσε να περάσει καλοκαίρι. Τώρα, τώρα έρχονται οι τουρίστε. Δεν χρειάζονται όλα αυτά. Είναι πολυτέλεια. Ναι, καλά τώρα. Τώρα θα έρθουν οι τουρίστε. Έρχονται εδώ και όλα... ακυρώνονται όλα. Γιατροί, θα φύγουν τι οι γιατροί. Μα τι τουρίστε. Εδώ είμαστε στα λεωφορεία, παιδί μου, με γλωσσόφυλλα. Γιατί πάει... ένα πάνω στον άλλο, γίνει πάει... επαψία χωρί να το θε μέσα λεωφορία. Θα πάει στο λεωφορείο τουρί Ποιο Τραμπ θα μπει ο τουρίστη. <laughs> Τον Τραμπ έχει άλλο ένα μέσα. <laughs> το Τραμπ το φτιάξαμε για να κάνουμε βόλτε οι οδηγοί στι Είναι έργο ο αυτό για <laughs> του <Λιλμπιακούς. laughs> ράγε. Πολύ καλά. Το, το βάλα στα διαφημιστικά τότε, το πασό κάνει έργα, τέλο. Πάει το ένα μόνο του, πηγαίνει στην παραλιακή πάει, πάει μόνο. Απλουστεύει. Χωρί νεοάστιπε βόλτε. Το βράδυ είναι φωτισμένο, είναι όλα. Είναι, αλλά κάνει κάτι παραλιακό. Αυτό που λε, α πάω χωρί προορισμό, τα λοιπά. Κι που μπαίνει και μέσα από το νέο κόσμο. Πια λιμανάκια, σταματάει. Αυτό που μπαίνει και μέσα στο νέο κόσμο. Πολύ χρήσιμο. Και είναι ωραίο και αυτό. είναι αχηλαίο αυτό που έλειπε τη Πραγματικά. είναι αυτό του Πειραιά. Του δεν έχει, του δεν έχει μπει να Και είναι. να μην μπει. Γιατί είναι που είναι ο Πειραιά. Καλά. Πήρανε γραμμέ. Τώρα οδηγάμε και πάνω στι γραμμέ του, του Τραμ. Κάποια στιγμή να περάσει και αυτό το θηρίο 70 τόνου ζυγίζει. Θα γίνουν Πει όλοι και εμά. Φλόκο, Δεν θα μείνει τίποτα. Είχε ο Πειραιά ανάγκη από Τραμ. Βλέπει τον Πειραιά έτσι όπω είναι. Ότι άλλη αφήνεια. Όχι. Τσάμπα λεφτά πετάμε να μια γραμμή επιπλέον του μετρό από κάτω. που θες ένα αερίο τραμ Κάνε στη Θεσσαλονίκη ένα μετρό που ένα, γραμ, κάνει, ένα, ένα, τραμ, συγγνώμη, ένα τραμ που έχει νόημα που έχει όλο τα αρχαία από κάτω. Στη Θεσσαλονίκη. Έχει γίνει το μετρό οπότε δεν χρειάζεται κάτι Καλά, πάρα όχι, πάνω. Καλά, όχι. Και λειτουργεί κάθε. άριστα κι αυτό. Έχουν πάει και τα βαγόνια. Ναι, κανονική. Εδώ ο Τσίπρα έχει βάλει τα ATM. Περί μου είναι τα πρώτα βαγόνια που έχουν γκράφιτι πάνω χωρί να κυκλοφορήσουν. <laughs> πρώτα κάναμε τα γράφη. και θα μείνουν με γκράφι Μα ο Τσίπρα είχε πάει τότε και είχε βάλει τα ATM σε στο μουσαμά Ότι εδώ θα βγάζετε τα εκδοτήρια. ATM τα, ATM, τα, τα, τα εκδοτήρια. Τα στρίβαν. εκδοτήρια, μωρέ. Ναι, ίδιο, ίδια αντίληψη, Ναι. ναι καλά, καλά. Έχει βάλει σιτήριο αυτό στην τυπηρεώ. Δίπλα. <laughs> δίπλα γιατί Δίπλα από τα Συγγνώμη, εκδοτήρια κύριε, έχει ATM. Και <laughs> <laughs> <laughs> Συγγνώμη, κυρία, γιατί δεν ακυρώνεται. Έχω το Α8. Εγώ είμαι ικανό να το κάνω αυτό. Του βγάζω άχρηστου όλους Αλλά είναι τα βάζουν δίπλα-δίπλα. Πάζω. Γιατί δεν μπερδεύεσαι. Τίποτα. Φαντάζεστε τώρα αυτό το εκδοτήριο του εισιτηρίου να στα βγάζει διπλωμένα τα πεντάρικα ένα σαν μέγεθο εισιτηρίου, να πάνε τα κυρώσικα και <laughs> να στα βγάζει τσιμά τσιμά. Ωραίο θα είναι αυτό. Πολύ. Ναι, αυτά είναι εκδοτήρια. Αυτά, αυτά, να βγάζουν αυτά. λεφτά, όχι μπερδεμένα. Πάνω κορδέλα πέρα... κόπηκε στο μετρό Θεσσαλονίκης Κόπη, Δεν ναι, ξέρω ναι, ναι, τι λέτε εσεί, κορδέλα κόπηκε. <laughs> αυτό είναι σωστό. Αυτά τα μάρμαρα εκεί τη Βενιζέλ που τα έχουν πάει. Πάει ή τα Σκόνη, μαρμαρόσκολα. Θα τα κάνουν εκεί να πάμε σε τον σοφικό κρήτη morea ή προ, δεν το 10 λεπτά από τη Σούδα μπορείς και αεροδρόμιο έχει δίπλα. Ναι, και μία ώρα από Θεσσαλονίκη. Προτείνω να πάει η μενδώνι που έχει για τα αρχαία Να λύσει το θέμα του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Μόνο η κυρία μενδώνι μπορεί να το λύσει, μια αναμνηστική πλάκα. Σηκώνει με το μενδώνι. Με να αναβοσβήνει κάτι, ξέρω εγώ. Σαν το τέτοιο Ε, σαν το Βιετνάμ. με το δάφου του τεκνού τι γίνετε; Πού είχε βρει μεν στην Αφίπολη. Τα κουκουλώσαμε. Δε δε δεν γιατί δε συμφέρει. γιατί δεν συμφέρει. Δεν μπορώ να πω. Θέλω να πάω να δω το εγώ το τέτοιο, τον τάφο. Δεν ξέρω να... Ποιον είναι. Δεν ξέρουμε. Oh. Είναι ένα τάφο. Oh. Μπορεί δεν να είναι κάποιο άλλο. Δεν είχαν βρει ποιο να είναι. Όχι. Δεν, κάναμε, δεν ήταν εθνική επιτυχία η Σαμαρά. Ήταν. Δεν το ζήσαμε. Ήταν φλού. Ήταν λίγο φλού. Α, ήταν λίγο φλού. Με παραγιοταρέα υπεύθυνη τάφου κτλ. Εκπρόσωπο Εκπρόσωπος. Και τάφου. Υπεύθυνη και... τάφου ήταν η Μενδώνη. Σωστό και αυτό. Ναι. Είχαμε τάφο αυτή τη χώρα με εκπρόσωπο και υπεύθυνο. Ποιο γράφει τα κείμενα τη χώρα θα μου ξαναδώσει. Δεν πει? ξέρω. Το ρωτάω αυτό. Αυτό είναι λογικό για αυτή την παράταση και αυτά. Υπεύθυνη νεκροταφίων. Σωστό Και πια έχει στην εκπομπή αυτή, έχει πάρει απόφαση του Κουκού να μην στέλνει στελέχη του, βγαίνει και ο Βαρουφάκης, κάνει μια ερώτηση οικονόμου Και εκεί. που στέλνει στελέχη του, τι έγινε, Δε θα στέλνι. πει ο οικονόμου τη γραμμή της Νέα Δημοκρατίας, δεν αφήσει ναι. να μιλήσει κανέναν, τέλος. Πήγε θα λοιπόν ο δίπλα πήγε ο Βαρουφάκης, Βαρουφάκης προχθέ. Δεν είναι δυνατόν η πολιτεία να, αφήν, να πετάει το μπαλάκι στην ευθύνη των πολιτών. Ναι, είναι αλλά η πολιτεία και... έχει ρίξει σε αυτό που λέτε στην αγορά, ας πούμε, ε, δισεκατομμύρια, κύριε Βαρουφάκη, να στηρίξει την αγορά και αυτούς τους εργαζόμενους και τι αναστολές εργασίας κλπ. Τα υποτιμούμε και όλα. Αυτό είναι ένα ερώτημα που κάνει κάποιο ο οποίος θέλει να λειτουργήσει ω γραφείο τύπου τη κυβέρνηση, κύριε Οικονόμου, θα σας πω. Ναι. Ναι. Δεν έκανε τίποτα να υπερασπιστεί η, τον η, εαυτό του κοινό. Ναι. Ναι. Μετά τι έγινε. Ε, δεν είπαν τίποτα. Άλλο θέμα. Ναι, συνέχισε ο βάρου. Τον είπε γραφείο τύπου τη Νέα Δημοκρατία. Κανονικά. Και Τύπο δεν παρεξη. Μα ήδη είναι αυτή. Δεν είναι ότι κάποιο το λέει. Όχι, δε, που τον, τον υποβάρχισε τόσο όχι. Όχι. γραφείο τύπου αντί να πει εγώ είμαι γραφείο εγώ, είμαι η Νέα Δημοκρατία. Είμαι <laughs> η κυβέρνηση. Τίποτα δεν είπα. Τίποτα όλα αυτά. Τίποτα. Τόπο βαρουφάκη. Ωραία, όχι. Ωραίακι. Καρά. Και συνεχίστηκε μετά η κουβέντα κανονικά. Τόσο πολλοί έχουν συνηθίσει να το λένε αυτό που δεν δίνει καμία σημασία. Τι σιγά, τι τούπε. Έπρεπε να το συγγνώμη αυτό το λέτε για προσβολή κύριε Βαφάκη για μένα. Μακάρι να έχουν γραφεί Μακάρι να επισήμω γι' αυτό. Όχι, εντάξει, η Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στα πρωινάδικα. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο πακετάκι διαφημίσεων. Εμπόλικο και αυτό. Και εδώ κλείνουμε μετά με Λένιν. Και σαν σήμερα το 1870 γεννιέται ο Βλαντιμίρ Ιλίτ Ουλιάνοφ Λένιν. Μάλιστα. Ο Λένιν γεννήθηκε σαν σήμερα. Κάτι πρόσφερε στην ανθρωπότητα. Έδειξε ότι μπορεί ο άνθρωπο, άμα θέλει. Και άμα έχει κέφια, να λειτουργήσει και μόνο του. Αλλά δεν έχουμε και πάντα κέφια, τι να κάνουμε. Εντάξει, δεν έχουμε. Με όλα αυτά που μα συμβαίνουν, ε, Τινάξει, με το κάρμα του αλλού, τι κέφια να έχει. Και φροντίζουν συνεχώ να μα συμβαίνουν τέτοια πράγματα για να μην έχουμε τέτοια κέφια λοιπόν. Έχουμε, αποστόλη μου, έχουμε. Κρατάμε αναμένα τα κάρβουνα. Βέβαια, εμεί τα έχουμε. Τα κάρβουνα. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Κρατάμε αναμένα τα κάρβουνα. Κάποια στιγμή θα φουντώσουν. Αέρα θέλουνε. Κάντο λίγο έτσι. Να το. Σκίζω τα κείμενα τη εκπομπή. <laughs> και καλά να δώσω έμφαση σε αυτό που είπα. <laughs> Μελένιν κλείνουμε και πάμε στη Ζαρακέλη, στο μαγκαζίνο. Είναι η φωνή του πάσα. και κόκκινο στρατό. <laughs> Γεια σας. Σύντροφοι στρατιώτε του κόκκινου στρατού.